Imagination Web Radio, Kanye on air. Καλησπέρα σε όλου, είμαι ο Κώστας και ακούτε την εκπομπή «Απολάφιστα ανεύθυνα» σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα, 7 με 9, στον Κόνιο Νέρ. Κλασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τις απόψινές μουσικές επιλογές, θα αναφέρουμε ποιους τρόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας. Είναι κυρίως μέσω του site του σταθμού www.conipavlaner.com Εκεί μπορείτε να μα στείλετε email ή προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε στον Τανά, τρέχει εκπομπή. Οι σελίδες του σταθμού στα social, στο facebook κόνη Pavla On Air, στο instagram Kony On Air κάτω Pavla Web, κάτω Pavla Radio και στο twitter στο at Air Connie. Φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή του σταθμού και στο iTunes και στο Play Store. Kony Pavla On Air, την βρίσκεται και όπως λέω κάθε φορά, ειδικά για σας που αγαπάτε αυτή την εκπομπή, Μπορείτε να βρείτε όλες τις ε, περασμένες ε, εκπομπές στο σχετικό γκρουπάκι που θα το βρείτε φυσικά στο facebook γράφετε με ελληνικού χαρακτήρες ραδιοφωνική εκπομπή τα ανέφυνα και βρίσκετε εκεί ένα-ένα ε, τα post που σας πηγαίνουν στις περασμένες ε, εκπομπές και tracklist στην περιγραφή ώστε να ξέρετε τι έχει το, η κάθε κονσέρβα που θα ανοίξετε για να ακούσετε μια παλιά εκπομπή. Όπως έχω πει αρκετές φορές, έχει αλλάξει κάπως η διαρρύθμιση η μερολογιακή των posts. Βασικά δεν είναι μερολογιακή πλέον δυστυχώς και μάλλον προβάλλονται βάσει αλληλεπιδράσεων, βάσει επισκεψιμότητας, οπότε... Αν για κάποιο λόγο δεν προλαβαίνετε live αυτή την εκπομπή και θέλετε να μην χάσετε καμία, πρέπει να κάνετε λίγο πάνω-κάτω scroll για να βρείτε ότι έχετε τσεκάρει όλες τις εκπομπέ. Η εκπομπή πάντως της προηγούμενης Δευτέρας, αφιέρωμα στη φιλία, είναι ήδη ανεβασμένη, οπότε είμαστε τελείως up-to-date. Ε, μπορεί να σας ξένει η αρχή, αλλά ξέρετε, και εγώ τα δικά μου στα spot... Τα βαριέμαι μετά από λίγα χρόνια Έτσι λοιπόν αυτό είναι αισίως το τέταρτο διαφορετικό spot που θα συντροφεύει αυτή την εκπομπή Τα προηγούμενα αν θυμάστε ήταν η Motorcycle για τα πρώτα χρόνια, για τα πρώτα αρκετά χρόνια Μετά ήταν η Progressive Seekers και πιο μετά ήταν η Μέναχαν Street Band. Αυτή εδώ που ακούσαμε ήταν οι Δάρνακες, ένα γκρουπ που δεν υπάρχει πια δυστυχώς και το κομμάτι κανονικά είναι το outro από τον τρίτο και τελευταίο τους δίσκο μέχρι και που διαλύσανε. Μ' άρεσε πάρα πολύ με το που το άκουσα και σκέφτηκα ότι ένα ιδανικό κομμάτι ατμοσφαιρικό και έτσι λίγο μελαχολικό θα έβγει και Κυρίως ό,τι πρέπει για άνοιγμα εκπομπής, 1,5 λεπτό. Ε, το σημερινό αφιέρωμα είναι ένα που το είχα προλογίσει κατά κάποιο τρόπο. Ε, είχαμε πει για τα group που συνδέονται με αδερφικούς δεσμούς. Έχουμε κάνει άλλη εκπομπή για τα γκρουπ που ήταν ζευγάρια. Και πάνω κάτω όλο και κάποια ιστορία έβγαινε για γκρουπ που πραγματικά ο ένα δεν άντυχε τον άλλον. Ε, και σκοτωνόντουσαν είτε μεταφορικά είτε δυστυχώς και κάποιες φορές κυριολεκτικά. Έτσι λοιπόν το απόψινό αφιέρωμα αφιερώνεται σε όλους αυτούς τους τεράστιους και ομυρικούς καυγάδες αναμεταξύ πολύ ταλαντούχων ανθρώπων. Γιατί α μην γελιόμαστε, από εκεί ξεκινάνε όλα, από ένα τεράστιο εγώ. Και τρία πολύ τεράστια εγώ κάποτε κάνανε ένα πολύ σπουδαίο γκρουπ τους πωλείς. Το φιλανικό τρίο λοιπόν που στίχεσε τη δεκαετία του 80 τα ραδιόφωνά μας και τα κασετόφωνα της εποχής ήταν απαρτισμένο από τρεις πολύ ταλαντούχους ανθρώπους με τρία τεράστια όπως είπαμε και πριν εγώ. Πιο συγκεκριμένα οι δύο εκ των τριών δηλαδή ο Στίνκ και ο Στύουαρτ Κόπλαντ ο drummer του Group είχαν πάντα πολύ μεγάλες διαφωνίες και επί του καλλιτεχνικού αποτελέσματος αλλά και γενικότερων θεμάτων ελέγχου και κατεύθυνση της μπάντα. Πολλές φορές οι φήμες λένε ότι τα πράγματα φεύγανε από το προφορικό και φτάνανε στο σωματικό μέχρι που... Σε κάποιον τσακωμό του ο Stink, ε, έφυγε με σπασμένο πλευρό από μπουνιέ, υποθέτω. Τα πράγματα όλο και κορυφώντουσαν και όλο και το αδιέξοδο έμοιαζε πιο κοντά και έτσι το group ε, διαλύθηκε οριστικά το 18, 1986 και είναι από τι λίγε περιπτώσει, νομίζω, έτσι τέτοιων ε, α πούμε τη pop που δεν έχει υπάρξει ούτε κουβέντα. Ούτε για επανένωση, ούτε ας πούμε για ε, κάποια συναυλία χάρη φιλανθρωπικού ζητήματος ή ας πούμε κάποιο anniversary, είναι και οι τρεις, ο καθένας ε, στον δρόμο του. Ε, για τον Sting έχουμε ξανακουστεί και αλλού πραγματικά ότι είναι αρκετά έτσι ε, γοκιδρικός και οξύθιμος... Ε, Πάντα μένα προσωπικά με εντυπωσιάζει η διαφορά αυτού νου του νου που βλέπουμε πούμε, στη σκηνή και αυτού του πράγματος που φανταζόμαστε από τους στίχους των κομματιών και αυτό που υπάρχει από πίσω. Γι' αυτό και έγραψα και το αντίστοιχο πρόμο για την εκπομπή ότι άλλο βλέπουμε εμείς οι ακροατές, οι fans και στα διαπροσωπικά από κάτω μπορεί να διακυβεύεται η κόλαση, η ίδια. Κάπως έτσι ο βίος αβίωτος ήταν ε, και για το επόμενο group, που είναι τα πιο γνωστά ε, τσακωμένα group και πώς να μην είναι εύκολο να ανέβει ένταση όταν ε, αυτόν με τον οποίο είσαι στην πάντα τον έχεις ε, μια ζωή δίπλα σου και ο ανταγωνισμός ε, κρατούσε θα έλεγε κανείς από τη μήτρα. Μιλάμε φυσικά και τα αδέρφια Γκάλαχερ και τους ΟΕΙΣΙΣ. Στάματα να πλαντάει στο κλάμα λοιπόν Stop Crying Your Heart Out από τους Oasis οι οποίοι σε όλο το μήκο τη καριέρας τους μόνο ε, γαλήνες δεν ήταν οι σχέσει αυτού του αδερφικού group. κάποια έτσι σημεία καμπής είναι τα εξή. Το 1995 ενώ έχω γραφούσαν το δεύτερο τους άλμπουμ ο Νόελ χτύπησε τον αδερφό του Λίαμ με ένα μπαστούνι του κρίκετ επειδή, ακούσον ο Λίαμ έφερε ε, καλεσμένους στο στούντιο Τους οποίους δεν τους είχε προανακοινώσει ας πούμε Το 2000 ο Νόελ εγκατέλειψε το γκρουπ μετά ε, από τον Λίαμ να αφήσει την νομιμότητα της κόρης του Αναής Αν ήταν δικιά του δηλαδή και το 2009 ήταν το οριστικό χτύπημα που συνέβη στο Παρίσι ε, ακριβώς πριν την ε, συναυλία τους στο Rock and Sun Festival. Ο Νόελ δήλωσε ότι δεν μπορούσε ακόμα να, ε, πια να δουλεύει με τον αδερφό του Λίαμ εξαιτίας ε, ε, λεκτικής και, ε, λεκτικού και βίου εκφοβισμού. Ε, τα πράγματα συνεχίστηκαν ε, backstage και η ιστορία λέει ότι ε, η χρήση μιας κιθάρας για έτσι, πολεμικό όπλο ήταν αυτό που έδωσε τη χαριστική βολή στο group. Ε, Το Οι τσακομί και οι εντάσεις συνεχίστηκαν βέβαια μετά τη διάλυση του group με τι άλλο, ε, μηνύσεις και δικαστήρια που γίνανε ε, αφορώντα την ίδια τη διάλυση και βέβαια αντεκλήσεις του ενός ένα, έναντι του άλλου στα social media. Για παράδειγμα, διαβάζουμε εδώ, ο Λίαμ αποκάλεσε τον Νόελ μια πατάτα. Τώρα αν είναι αυτό, δεν ξέρω, θανάσιμη προσβολή, δεν μπορώ να το ξέρω. Η λόγοι φυσικά του... Του, έτσι, της πολύ έντονη σχέση τους είναι αδερφική ανταγωνισμή. Τα δύο αδέρφια είχαν πολύ μακρά σχέση ανταγωνισμού που ξεκίνησε ήδη από την παιδική τους ηλικίες. Οι προσωπικότητε τους έτσι αλλιώ ήταν διαφορετικές. Ο τρόπος που δουλεύαν ήταν διαφορετικός και μια συνεχόμενη πηγή ε, τριβής μεταξύ τους και φυσικά και η διαφορά στον τρόπο που κλεινόντουσαν οι εμπορικές συμφωνίες και το πώς διαχειριζόντουσαν γενικά το managing του κρουπ. Όπως τους χάρη ο Νόελ είχε αντίρρηση όταν ο Λίαμ αποφάσισε να προωθεί μια δικιά του σειρά με ρούχα, κατά τη διάρκεια της περιοδεία τους και γενικά διάφορα άλλα δηλαδή, τέτοια μικρά ζητήματα. Εδώ το άρθρο που διαβάζω βέβαια είναι παλιό και μη επικαιροποιημένο διότι αναγράφει τη διάλυσή του στο 2009 όπως γνωρίζουμε έχουν επανασυνδεθεί και έχουν ανακοινωθεί ήδη κάποιες συναυλίες για το καλοκαίρι του 26 είδωμεν τι θα γίνει μέχρι τότε και αν το τσεκούρι του πολέμου θα μείνει ε, θα μένω ή θα έχουμε καινούριε βιαιότητες αν είναι κάποιο είδους μουσικής που περιμένουμε στη αντιδράσει. Αυτό είναι σίγουρα η ράπ. Οι Niggers With Attitude, ένα από τα πιο προχό και αθυρόστομα γκρουπ τη Αμερικάνικής rap, δεν είχαν κι αυτοί το τέλος που θα άξιζε σε ένα τέτοιο group. Ας ακούσουμε εδώ το πιο αναγνωρίσιμο τους κομμάτι.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 incident fuck the police and rin said it with authority because the niggas on the street is a majority of gang that's what whoever i'm stepping and a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law wishing rin was a nigga that they never saw lights are flashing behind me but they're scared of a nigga so they mace me to blind me but that shit don't work i just laugh because it gives them a head. NWA, δηλαδή Niggers with Attitude, από τα πιο έτσι τσαποκαλεμένα rap group της δεκαετίας 80-90. Και αν σας άρεσε ο ήχος, υπάρχει και αφιερωματάκι σχετικό, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό, στο group. Εδώ λοιπόν είχαμε και καλλιτεχνικές, αλλά κυρίως και οικονομικές ε, διαφωνίες. Έτσι λοιπόν δύο πολύ σημαντικά μέλη του group. Ε, αποχωρήσαν ο με μετά τον άλλον. Πρώτος έφυγε ο Ice Cube, ύστερα από διαφωνίες σε σχέση με τα μερίδια του, ας πούμε, που τα κέρδι, ο οποίος κατηγόρησε τον μάνατζερ της μπάντας, Jerry Χέλλερ. Αλλά πίστευε ο Ice Cube ότι και ο Dr. Ντρέ ήταν συνένοχος για σκιώδεις συμφωνίες και είχε ένα συνέστημα ότι ο ίδιος προκάλεσε, ας πούμε, τη διαφωνία. Ε, μετά που έφυγε από το Group, ε, ο Ice Cube ε, κυκλοφόρησε αρκετά diss tracks, για όσους δεν ξέρετε. Είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, που το βγάζει κάποιος για να την μπει σε κάποιον άλλον συγκεκριμένο. Με αυτά τα κομμάτια, λοιπόν, επιτέθηκε στους ε, προηγούμενους, ε, στους πρώην τους και στον ε, manager. Και βέβαια η NWA δεν το αφήσαν αυτόν πάει το βγάλανε και αυτοί το δικό τους uh, Distrack track, 100 miles and running, το οποίο την έλεγε πίσω στον Cube. Και γενικά στη ράπ όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ συνηθισμένο πράγμα αυτό. Ο ένας να κράζει τον άλλον και να τον απειλεί κτλ. Και, και, και λίγο αργότερα ο Dr. Dre φεύγει και αυτό, ε, κατηγορώντα το υπόλοιπο σχήμα και τον manager. Ο Dr. Dre, βέβαια, φεύγοντα από το group, έφτιαξε το 1991 την Death Row Records και ε, ο ίδιος είχε μια πολύ πικρή αντιζηλία με τον ε, πρώην manager του group, Jerry Heller, και τη δικιά του δισκογραφική Ruthless, Ruthless Records, που τελικά έμελε να γίνει η μεγαλύτερη ανταγωνίστρια στην ε, κληρονομιά της Death Row Records, τη δικιά του εταιρεία δηλαδή. Ε, η αποχώρηση και του Dr. Dre ήταν το οριστικό χτύπημα που τέλειωσε και το, του NWA σαν ε, group. Ε, θα αφήσουμε τα 90 και τη rap και θα πάμε σε πιο παραδοσιακούς και πιο χύπικου ε, καυγάδες. Πριν πάμε στους κρίμ, ε, να δώσω μικροφωνικές καλησπέρες στις ε, δύο ζυγούς, Χρήσα και Κατερίνα και σε άλλους τυχόν μας ακούτε εκεί έξω. Ε, κρίμ, είχαν και αυτοί τους ε, καυγάδες τους και εδώ μας τραγουδάνε κάτι που έχετε σε αντίθεση με τον σημερινό καιρό. Sunshine of your love. Close the tired eyes I'll soon be with you, my love Give you my dull surprise Money on air web radio will take you among the stars. Η πρώτη μισή ώρα είναι ήδη παρελθόν της Αποψινής Εκπομπής Απολαύστα Ανέφηνα. και αν συντονιστήκατε μόλι τώρα, είμαι ο Κώστας και η Αποψινή Εκπομπή είναι αφιερωμένη σε επικίες διαλύσεις, ομοιρικούς τσακουμούς και γενικά άσχημες καταστάσεις μεταξύ των συντρόφων μιας μπάντα. Καλησπέρα και μικροφωνική στον φίλο Σπύρο στην το έχουμε ξαναπεί, τα καλά του Web Radio Μας ακούτε όπου κι αν είστε στον κόσμο Ακριβώς πριν το σπότων και μισή Ήταν η Cream και το Sunshine of Your Love Πολύ χαρακτηστικό έτσι 60's κομμάτι ε, Το Hypergroup είχε και αυτό λοιπόν το δικό του μερίδιο Από καυγάδες και διαφωνίες ε, Το βασικό δίπολο ας πούμε των τσακομών Ήταν μεταξύ του drummer Ginger Baker και του βασίστα Jack Bruce. Και αυτά ξεκινήσαν όλα πολύ πριν την, το σχηματισμό των CRIM, ήδη από τους Graham Bond Organization που ήταν το προηγούμενο σχήμα. Εκεί οι μουσικές και προσωπικές ε, ε, διανήξεις ήταν συνεχόμενες. Ε, ο, η, το ένα σκέλος ήταν οι μουσικές ας πούμε διαφωνίες Ο Μπέικερ συνεχώς διαφωνούσε για τις πολύ σύνθετες και πολύ φλίερες μπασογραμμές του Μπρουσ Και για την ε, διάθεσή του να εντάξει ας πούμε στο σχήμα επιρροές ε, Jazz. Ενώ ο ίδιος ο Μπρούς ένιωθε ότι ο Μπέικερ ήταν υπερενταγωνιστικός και άλλαζόνας. Τα πράγματα πολλές φορές ερχόντουσαν και στο σωματικό επίπεδο μέχρι και μια φήμη λέει ότι ο Μπέικερ κάποια στιγμή ε, απείλησε τον Μπρούς με μαχαίρι. Άσχημα πράγματα. Επίσης οι ίδιες φήμες και οι κακέ γλώσσες λένε ότι Πολλές φορές ο ένας προσπαθούσε να σαμποτάρει τα όργανα του άλλου πριν από μία ζωντανή εμφάνιση. Αυτή η τεταμένη κατάσταση, σύν το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα των περιοδιών του γκρουπ και την σύγκρουση βέβαια των super egos, όπως λέει εδώ πέρα το άρθρο, οδήγησαν τελικά στην ε, διάλυση του γκρουπ το 1968. Ε, υπάρχει μια παρανόηση ότι και ο Eric Clapton είχε μερίδιο ευθύνη, αλλά ο ίδιος περισσότερες φορές ήταν ανάμεσα ε, στους τσακωμούς των δύο άλλων ε, μουσικών και πολλές φορές έχει ε, λαθεμένα κατηγορηθεί και αυτός για, το, για τη διάλυση της ε, μπάντα. Ε, το θετικό μέσα σε όλο αυτό το ζώφο είναι ότι κατάφεραν να συνεννοηθούν και να κάνουν μια τελευταία περιοδεία και ένα τελευταίο άλμπουμ. Το τρέφω το του δίσκους με τίτλο Goodbye, είχε και την ομώνυμη αποχαιρετιστήρια περιοδία στο Royal Albert, ε, όχι περιοδία, με τη στο Royal Albert Hall, ώστε να τελειώσει έτσι κάπως ε, το group με καλούς ε, όρους. Ακριβώς μετά το spot αφού τελειώσαν η κρύμ, ακούσαμε φυσικά τους Smiths και το Girl Afraid, που κι αυτόνώνει η κόντρα, είναι τεράστια και κρατάει πολλά χρόνια, αυτή η κολόνια που λένε, κυρίως ε, από τις δύο συνθετικές δυνάμεις του group τον Μόρισε και τον Johnny Μαρ. Η βασική διαφωνία σε σχέση με το group είναι κυρίως κεφαλουχική, δηλαδή για το ποιο κατέχει τα δικαιώματα του ονόματος Σμιθ ε, Smith. ε, και ο ένας και ο άλλος έχουν κατηγορηθεί κατέρωθεν ότι α, εσύ το καταχώρησε το όνομα, άρα θεωρητικά μπορείς ας πούμε να κάνεις περιοδεία με κάποιον άλλον τραγουδιστή ο ίδιος ο Johnny Μάρ κατηγορεί και τον Μόρισε ότι έχει μπλοκάρει την ε, έκδοση ενός ε, best of ε, album των Smiths πάνω στην ίδια βάση, ας πούμε, την επιχειρηματολογική και το πράγμα πηγαίνει έτσι μέχρι και σήμερα. Από ε, Το 1987 έχουν διαλύσει οι Σμίθς και, ε, και οι δύο νομίζω είναι τελείως αρνητικοί σε κάποια περίπτωση ε, επανένωσης. Ε, ψάχνοντας έτσι ιδέες για το αποψινό αφιέρωμα πέτυχα και κάποιο άλλο γκρουπ, το οποίο ενώ λέγανε, ας πούμε, ε, δεν θα ξαναεπανενωθούμε ποτέ ή θα επανενωθούμε όταν η κόλαση θα παγώσει, το οποίο είναι έτσι μια κλασική αμερικάνικη φράση. Ε, τελικά επανενωθήκαν και ονομάσαν την περιοδία Hell Freezes Over Tour. Ε, έξυπνο και αν μη τι άλλο αυτό σαρκαστικό. Ε, και αν οι ΟΕΣΙΣ τα βρήκαν δύσκολα επειδή ήταν αδέρφια και αν οι ΣΜΙΘΣ ε, τα βρήκαν ακόμη πιο δύσκολα γιατί είχαν ε, οικονομικά ανταραβέρια άμα εμπλέκεται και το ρωτικό ε, πάει τελειώνει το παιχνίδι Fleetwood Mac The Chain Δύσκολα λοιπόν μπορεί να σπάσει στην αλυσίδα που μας κρατάει μαζί αλλά όπως φαίνεται αυτό το αντικρούσανε τα μέλη της ε, μπάντας ειδικότερα η Λίνσθεη Μπάκιχαμ και ο Στίβι Νίξ είχαν πολλοί άριθμού και πολύ έντονους καυγάδες και επί του προσωπικού και επί του ε, επαγγελματικού ο μεγαλύτερος χαμός έγινε κατά την ηχογράφηση του Album «Rumors» όπου τα μέλη του group είχαν διαλύσεις της μπάντα και διαζύγια και προσωπικές έτσι, αντιμαχίες Κυρίως όλο αυτό επηρέαζε την εικόνα της στο στο τυχογράφησης και φυσικά επί σκηνής. Αυτές οι διαμάχες πολλές φορές οδήγησαν και σε σωματική διάσταση. Και τελικά η Μπάγιχαμ απολύθηκε από το group το... 2018, με τον Νίξ να, να λέει ότι ε, έδωσε τελεσίγραφο αυτή. Ε, δύσκολα τα πράγματα. Ε, όταν ε, μπλέκεται το συζυγικό ε, είναι λεπτές οι ισορροπίες και το που αρχίζει ε, η επαγγελματική ας πούμε, δέσμευση και το πώς μπλέκεται το συνέστημα. Και αν μιλάμε για super γκρουπ και σούπερ με τεράστιους παιχταράδες μουσικούς, ε, η Van Ellen είναι ένα από αυτά. There, baby. Ένα κομματάκι που οι περισσότεροι το γνωρίσαμε από εκείνο το χορευτικό track uh, 90 από Apollo 440 uh, Αυτό το κομμάτι τον ονόμαζαν Ain't Talking About Dub και περιέχει το βασικό ρηφάκι από το Ain't Talking About Love που ακούσαμε τώρα uh, και εκεί λοιπόν σκότωμος uh, uh, δύσκολη κατάσταση όταν uh, το group περιέχει ε, δύο αδέρφια και δύο ε, άσχετους, δύο ε, μη συγγενείς τέλο πάντων. Ε, και εκεί λοιπόν μεγάλη σύγκρουση των ε, εγωισμών μεταξύ των ε, δύο αδερφιών Βανέλλεν αλλά και μεταξύ του Ντέιβιτ ε, Λίροθ και του Eddie Van Βανέληνς γεγμένα ο τσακομός αυτός οδήγησε τελικά στην αποχώρηση του Ρόθα από την Βάντα το 1985, ε, θύμος που δεν εκφράστηκε ήταν άλλο ένα ε, μελανό σημείο ε, αυτής της περίοδου και παρόλο που η μπάντα ξανασχηματίστηκε αργότερα ο θύμος αυτός έτσι υπόβοσκε ε, υπήρχαν βέβαια και οι δημιουργικές και προσωπικές διαφορές και όπως πάντα σε αυτά τα γκρουπ τα οποία είναι έτσι κοφτήρι χρημάτων που λέγαμε ε, υπήρχε πάντα και το ζήτημα των χρημάτων και ποιος φέρνει τι στο group και ποιος αξίζει πόσα ε, profits αν ε, έτσι στα μεγαθύρια περιμένεις κάτι τέτοιους ε, σαν τσακομούς, ε, για το επόμενο group το οποίο έτσι ήταν κάποτε και η σημαία του underground, δεν θα περίμενες να υπήρχαν ε, ε, τέτοιες ε, διαφορές. Και να όμως, που συμβαίνει και στα καλύτερα τα σπίτια. Rage Against the Machine, Renegades of Funk. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how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 Ακριβώ τα μισά της απόψινη εκπομπή. <coughs> Με συγχωρείτε, μία ώρα πίσω μα, μία ώρα μας απομένει. Αν συντονιστήκατε μόλι τώρα, είναι εκπομπή από όλα Είμαι ο Κώστας και έχουμε αφιέρωμα σε τσακωμού, σκοτωμού, διαφωνίε, διαλύσει και όλα αυτά τα ωραία που συνήθως τερματίζουν και την ύπαρξη μιας μουσικής ε, μπάντα. Πριν ε, το σπότων και μισή, ακούσαμε τους Rage Against the Machine και αμέσως μετά τους Audioslave, οι οποίοι, όπως θα ξέρετε, αυτά τα δύο group είναι συγκοινωνούντα καθώ καθώς ε, ε, ο Tom ε, Morello ήταν ε, και στις δύο μπάντες. Τους Rage Against the Machine, λοιπόν, ε, κάπου εκεί γύρω στα 1994 ε, μεγάλες ε, ε, διαφωνίες προσωπικές, κυρίως επί, την, ε, επί του καλλιτεχνικού και αυτό κόντεψε σχεδόν να οδηγήσει το συγκρότημα στην ε, διάλυσή του. Υπάρχουν ε, φήμε, αν επιβεβαίωτες δεν υπάρχει κάποιο κάποια σχετική συνέντευξη, ότι μέχρι φτάσαν τα πράγματα και στην ε, βιοπραγία. Βέβαια, αυτό δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να επιβεβαιωθεί ή όχι. Κάποιοι ε, κακόβουλοι ε, θεωρούν ότι το πρόβλημα και στα δύο σχήματα ήταν ε, ο εγωισμός του Μορέλο και... Ε, Αναφέρουν κοινά προβλήματα και στους slaves του οποίους ακούσαμε στο κομμάτι Be Yourself. Ε, θυμήθηκα τον Chris Κορνέλ, καθώς τον αναφέρει και πολύ έντονα ο Jeff Buckley το δοκιμαντέρ που είδαμε στις νύχτες πρεμιέρας, το οποίο ήταν εξαιρετικό αν το πετύχετε ξανά. Στι οθόνε ή σε κάποια πλατφόρμα να το δείτε, είναι πολύ συγκινητικό. Και ξαναγυρνάμε για ακόμη μια φορά σε αγνή ε, 60s, χύπικη, ε, ε, τσακωμό μέχρι τελική ε, πτώσεω. Credence, Clearwater Revival και Bad Moon Rising. Ένα από τα πολύ κλασικά κομμάτια 60s που παίζουν σε οποιαδήποτε αμερικάνικη ταινία, θέλει να δείξει έτσι αναδρομή στο παρελθόν. Ή και επίσης σε οποιαδήποτε αμερικάνικη ταινία που μιλάει για το πόλεμο του Βιετνάμ. Ίσως κάποια στιγμή είναι και αυτό μια καλή ιδέα για φιέρωμα. Ε, κομμάτια που παίχτηκαν σε ταινίες που μιλούσαν για το πόλεμο στην Ινδοκίνα. Η CCR λοιπόν, εν συντομία, ή αλλιώς Credence Clear Water Revival, είχανε και αυτοί το δικό τους μερίδιο από σκοτωμού. Η μεγαλύτερη ε, διαμάχη ήταν σε σχέση με το δημιουργικό και τον έλεγχο του εμπορικού κομματιού. Ο Τζόν Φόγερ, ο Frontman και κύριος κύριο στοιχό τη μάντα, είχε πολλέ διαφωνίε με τα άλλα μέλη, αλλά και με τη δισκογραφική Fantasy Records σε σχέση με τον έλεγχο τη μουσική του. Η η συμφωνία που είχαν με την δισκογραφική, ειδικά με τον διευθύνων σύμβουλο Σαούλ Ζάιντς, ήταν πολύ περιοριστική και έδινε στην ουσία στο label ιδιοκτησία από τα κομμάτια του Φόγκερτη, ένα deal που τα άλλα μέλη του group το υποστηρίζανε γιατί κατά κάποιο τρόπο ωφελούσε και αυτούς. Ο Fogarty τελικά αποχώρησε από τον γκρουπ το 1971... ...και οι εναπομείναντες, CCR, Stu Cook και Doug Clifford... ...ενώ διαφωνήσανε σφόδρα με τον Τζον ...σε σχέση με τις καλλιτεχνικέ επιλογές... ...τελικά καταφέρανε να διαλύσουν τον γκρουπ και οι ίδιοι το 1972. Αυτό που ακολούθησε μέχρι και το 2023... Ήταν ένας κικαιώνας από μηνύσεις και αγωγές και ένα, μια απέλπιδα προσπάθεια του John Fogarty να πάρει τον έλεγχο της μουσική του, των royalties δηλαδή των δικαιωμάτων από, και από τα άλλα μέλη και εμποδίζοντάς τους από το να χρησιμοποιούν το logo πούμε, CCR. Ο Φόγκριτ τελικά πήρε τον έλεγχο των έργων που έχει δημοσίευσει το 2023, ύστερα από δεκαετίες νομικών μαχών. Έτσι είναι, εμείς βλέπουμε ας πούμε ένα γκρουπ και από πίσω μπορεί να υπάρχουν δικηγόροι, δικαστικές αίθουσε, συνήγοροι, εισαγγελεί και brand names τα οποία κάπω πρέπει να εξαργυρωθούν και να δώσουν το τίμημά τους πίσω στους δημιουργού ή σε όποιου πάσχησαν για αυτά. Ένα group που ομολογουμένω δεν το ήξερα και έχουμε είναι έτσι το πιο λυπηρό τη λίστα. Έχουμε κυριολεκτικό σκότωμο είναι το group από τα AIDS Zappen Roger. More Bounce to the Ounce. ΖΑΠ ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε ή ΖΑΠ ΒΑΝΤ ή ΖΑΠ Roger. Ήταν λοιπόν ένα Αμερικάνικο funk γκρουπ που ξεκίνησε στο Dayton, Ohio, Συνωμένες Πολιτείες του 1977 και ειδικότερα στο υποείδος Electro-Funk. Αν ακούσατε δεν είναι έτσι ή funk που θυμόμαστε εκείνης εποχή από τους Jackson 5 ας πούμε αλλά έχουν ε, χαρακτηριστικό του σημάδι την χρήση του εφέ Talkbox ακριβώς ε, έτσι όπως ακούγατε το, την παραμόρφωση ας πούμε, στη φωνή ε, παρόμοιο με αυτό που κάνουν οι Trappers απλά καλύτερα και με νόημα η αρχική σύνθεση του group λοιπόν είχε τέσσερα αδέρφια τράουτμαν, τον τραγουδιστή Ρότζερ και τους Λάρι, Λέστερ και Τέρι και τον πρώτο ξάδερφο Σέρμαν Φλίτουτ. Στις αρχές το group δούλεψε πολύ στενά με τον George Κλίντον, την Bootsy Collins, τους Πάλιαμεντ και τους Φακαντέλη και ένα, ήταν ένας από του λόγου που οδήγησαν την πάντα να υπογράψει συμβόλαιο με την Warner Bros. το 1979. Όμως 30 χρόνια μετά το 1999 ο Roger Tratman βρέθηκε πυροβολημένο με το διαμέρισμά του πολλαπλές φορές και ο αδερφός του Λάρι, ένα τετράγωνο μακριά μέσα στο αμάξι του με ε... αυτό τραύματα τέλος πάντων, αυτό πυροβολήθηκε και ε, κατά πάσα πιθανότητα η αστυνομία δηλαδή είκαζε ότι είχαμε περίπτωση δολοφονίας και αυτοκτονίας ε, το τρεματίσανε νομίζω αυτή σε αδερφική, ε, αδερφικό ανταγωνισμό ε, και κάπως έτσι είχε γίνει και με τους ε, Jacksons 5 ε, νομίζω ότι οι σχέσεις του Μάικλ, πούμε, με τα υπόλοιπα αδέρφια μετά όταν ξέφυγε τελείως από φήμη δεν ήταν και οι καλύτερες ε, Όπως το είδαμε και πριν όταν μπλέκεται το οικονομικό με οικογενειακές σχέσεις τα πράγματα μπορούν να πάρουν πολύ άσχημη τροπή Ένα από τα γκρουπ που είχαν έτσι έξαλλο βίο και τα κατορθώματά τους τα βλέπαμε κι εμείς στο παλε Ποτέ MTV, το οποίο έκλεισε και πρόσφατα. Και ένα γκρουπ που είχε άπειρες αλλαγές στη, στης, ε, στην ε, σύνθεσή του και στο ε, «Θα διαλυθεί, δεν θα διαλυθεί» είναι φυσικά οι «Guns and Roses». Μα λοιπόν τη χρυσή περίοδο των Guns N' Roses, είχαν έρθει και τότε εκεί νομίζω το 1992 93 και ήμουνα μικρός και δεν ήξερα και ήθελε να πάει ο πατέρας μου να τους δει και τον έπισα ότι είναι σαν και να μην πάει, τέτοιος ήμουνα τότε. Τι να κάνεις. Ε, κάποιοι φίλοι τους ήταν πρόπρισοι νομίζω και μου είπαν ότι παίξαν καλά. Βέβαια δεν θα είχαν με τίποτα την ορμή των 90's. Η ιστορία λοιπόν είχαν αφήσει καυγάδες, κυρίως φυσικά μεταξύ του Axel Rose και του Slash. Η βασική διαφωνία ήταν έλεγχος εναντί του Group και βέβαια η διάθεση του Slash για καλλιτεχνική ελευθερία. Όταν το group μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ο ίδιος ο Άξιλ αρνήθηκε να πάει να παρακολουθήσει τηλετή και δήλωσε χαρακτηριστικά και χολερικά, θα συμπληρώσω εγώ, ότι κάποιος θα έπρεπε να πεθάνει από αυτούς πριν γίνει κάποια επανένωση. «Ποτέ μιλες ποτέ», ε, όταν ε, γερνάνε οι μπάντες και λείπουν κάποια ένσημα, πολλές φορές το «Ποτέ μιλες ποτέ» γίνεται «Ναι, βεβαίω τι ώρα παίζω». Ε, υπήρχε πολλές φορές λοιπόν ε, πάρα πολύ τεταμένα νεύρα επί σκηνής, και υπήρχαν φορές που ο Άξελ ήταν ωριακά στο να ε, παίξει ε, ξύλο με τον ε, ε, ΣΛΑΣ. Ε, ε, εκτός από την ε, διαμάχη τη μεταξύ τους, φυσικά η μπάντα τρογότανε και με τους Nirvana, και με τους Metallica, και με τους Motley και με τους Poison. Γενικά δεν είχαν αφήσει και κανένα άνθρωπο στην ησυχία του. Ε, αν διαβάσετε τη βιογραφία του Άξελ, το τι έχει περάσει, μπορείτε να καταλάβετε πώς ε, ε, υπάρχει έτσι, πολύ θυμός σωρευμένος. Και αγάπη να υπάρχει όμως και αυτή μπορεί να πονάει όπως πόνισε του Everly Brothers και προσωπικά αλλά και δικαστικά. Love hurts. Non-stop broadcast, non-stop quality music. Let's keep reaching for the stars. 10 years, air with Radio. Stay tuned. Terry meets Julie, Waterloo Station. Είκαμε και αισίως την τελευταία μισή ώρα της Αποψήνης Εκπομπής, αφιέρωμα σε τσακωμού, διαμάχες και επικές διαλύσεις. Ακριβώς πριν των σπότων και μισή ήταν η Everly Brothers, Love Hearts, οι οποίοι είχαν βέβαια και αυτή μακροχρονι ε, αντιζηλία και διαμάχη ε, το οποίο υπήρχε μια κορύφωση πολύ δραματική θα λέγαμε on stage μάλιστα το 1973 όταν ε, ο Don Everly εμφανέστατα μεθυσμένος ε, έχασε τελείως τους στόχους, οδηγώντας ε, τον ε, Phil Everly να σ, ε, σπάσει τη γυθάρα του και να τον παρατήσει σύξυλο πάνω στη, στο stage ε, το γεγονός αυτό σημάδεψε το τέλος της ε, καριέρας τους ε, μαζί για περίπου μία δεκαετία και ήτανε το ξέσπασμα μιας ε, ακόμα δεκαετίας ε, αυξανόμενης ε, έντασης, ε, καταχρηση ουσιών και ε, ε, οργής ε, σε σχέση με δημιουργικό και οικονομικό έλεγχο. Ε, είναι φοβερό, πολλά από αυτά τα group μπορεί να τα έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας έτσι ως, ε, πώς να το πω, αγαπησιάρικα και ρομαντικά και να που και αυτοί οι άνθρωποι είναι και έχουν και αυτοί τους ε, καημούς τους και τις ε, αδυναμίες τους. Ακριβώς ε, μετά το spot των και μισή και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, ακούσαμε τους Kings Waterloo Sunset οι οποίοι αυτοί και αν είχαν τσακωμού ήταν μάλιστα τέτοια η ένταση των τσεκομών τους που φάγανε μπαν σαν γκρουπ από το να τουράρουν στις Ηνωμένε Πολιτείες από το 1965 μέχρι το 1969 υπάρχει ένα πολύ γνωστό περιστατικό στο Cardiff όπου ο Ντέιβ το drum set του Μικ και ο Μικ ε, θυμωμένος αντιγύρισε χτυπώντα τον Ντέιβ στο κεφάλι με μία βάση από πιατίνη και τον ε, έστειλε ανέστον στο νοσοκομείο, χρειαζόμενος 16 ράματα και τελικά ο Μίκα έφυγε από εκεί, πιστεύοντας ότι έχει σκοτώσει τον ε, συν, σύντροφό του. Ε, αυτό το περιστατικό ε, τους ε, μάρκαρε ας πούμε σαν ε, VA μπάντα και τους ε, κόστης πολλέ πολλές ε, ε, Και η, το όλο θέμα της βίας επί της σκηνής ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς ιστορίας ε, καυγάδων και δημιουργικών διαφορών που υπήρχαν μέσα από τα κύρια μέλη του γκρουπ, κυρίως τα αδέρφια Ρέι και Dave Davies. Ε, αυτές οι αντιζηλίε, όπως καταλαβαίνετε ήταν πολλές φορές πατούσαν στην ε, παιδική τους ηλικία πάλι όπως είχαν πει και στους ΟΕΙΣΙΣ και στις, ε, στην αδερφική ας πούμε αντιζηλία. Ε, κάποια γκρουπ ε, είναι νομίζω πανσύγνωστο ότι ε, είχαν κακές σχέσεις. Νομίζω τα περισσότερα της ε, λίστας ε, Τη απόψηνής, ε, πάνω κάτω τα ξέρουμε. Και κάποια άλλα ε, είναι που μου αφήνουν λίγα εκπληκτο. Λες, κάτι τέτοιο συμβαίνει μια φορά στη ζωή μας ολόκληρη. Talking heads, once in a lifetime. Mm. And you may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife Same as it ever was, same as it ever was, same as it ever was. Το King λοιπόν, Once in a Lifetime, τα μέλη λοιπόν της ιστορικής αυτής μπάντας από τα 80 είχαν ένα πικρό χωρισμό και ενώ είχαν ξανασυνδεθεί για προθετικούς σκοπούς δεν το κάνανε με καλούς όρου. δεν ήταν δηλαδή, ήταν λίγο για το θεαθήνε που λένε και οι ίδιοι έχουν αποκλείσει κάποια μελλοντική είδηση για επανένωση. By the way, ο David Byrne νομίζω θα μας έρθει το καλοκαίρι στην πρωτεύουσα. Η πηγή, ο πυρήνας αυτής της διαμάχης ήταν φυσικά από την ανάγκη του frontman David Byrne... για όλο και περισσότερο έλεγχο στο group για τις καλλιτεχνικές επιλογές... και βέβαια πληγή ήταν η απότομη αποχώρησή του από την πάντα το 1991 και οι επερχόμενες διαμάχες όπως η αγωγή που κατέθεσε ο Μπέρν εναντίον του, των πρώην συντρόφων της μπάντας Chris Franz και Tina Weymouth σε σχέση με το άλμπουμ που βγάλανε No Talking Just Head. Ο Μπέρν είχε εκφράσει μετανιωμένος για τον τρόπο που έγινε η διάλυση και το πώς το χειρίστηκε και λέει ότι τώρα διατηρεί έτσι μια φιλική σχέση αλλά ότι μια μουσική επανένωση δεν είναι καθόλου μέσα στα πλάνα. Νομίζω και αυτό υπάρχει σαν μοτίβο πολλές φορές. Είναι ένα γκρουπ και νομίζουμε ότι είναι ένας αδιαέρετος πυρήνα και όμως... Κάποιος ε, από όλους, συνήθως είναι το μεγαλύτερο ταλέντο και 9 στις 10 αυτός είναι ο τραγουδιστής ή τραγουδίστρια και την κρίσιμη ώρα θα πατήσει το κουμπάκι που θα τα δυναμητήσει όλα και θα αναζητήσει την τύχη του σε άλλες παραλίες που λέει και το διαφημιστικό. Και επίσης πολύ κλασικό τα υπόλοιπα μέλη να μείνουν κάπως ξεκρέμαστοι και κάπως έτσι πικραμένη Άλλο ένα super group από τα 60's, 70s Take It To The Limit, Eagles. Να το πάμε στα όρια μας παρακίνουν εδώ οι Ίκλτς. και αφήν το πήγανε στα όρια. Μεγάλες τεράστιες διαφορές μεταξύ του Γκλέν Φρέικ, του Ντόν Φέντλερ. Οι οποίες τελικά οδηγήσαν και στη διάλυση της μπάντας το 1980. Η μεγάλη κορύφωση αυτής της έντασης συνέβη στη διάρκεια μια συναυλίας του 1980. Μετά από ένα λεκτικό διαπλεκτισμό που συνεχίστηκε backstage, back με συγχωρείτε, ε, οδήγησε τον Felder να σπάσει μια κιθάρα και να προβεί σε απειλές ε, να βλάψει τον ε, σύντροφό του. Στα αγγλικά υπάρχει λέξη bandmate. Ε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά και να ακούγεται έτσι cool όπως το η λέξη bandmate. Συν μουσικός, μ, όχι δεν είναι ακριβώς η έννοια, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος ε, των τσακωμών, οπότε ε, θα φύγω κι εγώ κι εσείς ειρήνη, αλλά ε, ίσως μάθουμε κάτι από όλα αυτά και ίσως ε, μεταλαμπαδεύσουμε αυτή τη γνώση σε άλλους μουσικούς. Queen's Reich, Take Hold of the Flame. See Queen Strike λοιπόν, αρέσει πολύ στους ε, Progressive Metal Lathers Stakehold of the Flame Μεγάλη δικαστική διαμάχη και εκεί ε, Μόλις ε, απολύθηκε ο Gay of Tate, ο frontman και τραγουδιστής δηλαδή του 2012 από το υπόλοιπο group Εδώ έχουμε την αντίθετη περίπτωση από αυτό που σα έλεγα πριν, δηλαδή ο τραγουδιστής να παίρνει τα μπουγαλάκια του και να φεύγει Εδώ η μπάντα του έδειξε το την πόρτα της εξόδου και επιθυμούσα να συνεχίσουμε το ίδιο όνομα. Έτσι λοιπόν τραβήχτηκαν στα δικαστήρια και αυτό που συμβαίνει τώρα έχουμε δύο η οι εναπομείναντες τρεις έχουν κρατήσει το brand, main, brand name Queensryche και ο G. Tate, ε, έχει σχηματίσει νέο σχήμα στο ίδιο ύφος με τον τίτλο Operation Mindcrime που είναι και ο πιο γνωστό ε, Δίσκος των ε, Queenstrike ε, Πλησιάζουμε προς το τέλος ε, Προλαβαίνουμε όμως Να ακούσουμε για δύο τσακομούλιδες ακόμα Και εδώ λοιπόν μία από τα ίδια τσακομή για καλλιτινικές επιλογές και κυρίως μουσικά δικαιώματα μετά την αποχώρηση μελών. Είναι ιδιαίτερη κατάσταση αυτή νομικά, ένα πράγμα που έχει φτιαχτεί από κοινού και μετά το ερώτημα είναι ποιο δικαιούται να το χρησιμοποιήσει και κατά πόσο ποσοστό ε, το αντιστοιχούν ε, κέρδη. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι, άλλη μια εκπομπή «Πολάφιστα να ΦΤΑ» στο τέλος της. Θα σας αφήσω με τους Smashing Pumpkins που και αυτοί κι αν είχαν ε, ιστορικό μεγάλο τσακομόν. Μπίλη Κόργαν ο μικρός ε, τυραννίσκος εκεί μέσα στην μπάντα. Να αλλάζει και να πολύ ε, μέλη του group και να ορίζει γενικά τις καταστάσεις. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε ανέθυνα.